Και φίλοι του Εξλίμπρη, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα από τα επεισόδια μα. Σήμερα, στη συνέχεια των επαφών και των γνωριμιών που κάναμε στο Φανταστικόν, θα μιλήσουμε με έναν ακόμα συγγραφέα, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Βέβαια, η δουλειά του Ανδρέα δεν περιορίζεται στο βιβλίο το οποίο... για το οποίο κυρίω θα μιλήσουμε σήμερα και έχει γράψει, αλλά είναι πολύ ευρύτερη, όπω θα σα πει και ο ίδιο. Ανδρέα, καλώ ήρθε. Καλησπέρα και σε εσέρα Μιχάλη και στους ακροατές του Εξλίμπρης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Πιστεύω είμαστε καλά. Λοιπόν, ε, να πω εδώ πέρα ότι τον Ανδρέα ε, τον γνώρισα διαζώσεις στο Φαντάστικον. Έτσι δεν τον είχα ξαναδεί. Ε, και έτυχε να διαβάσω, τον ολοκληρώσω μάλλον το βιβλίο του, το μόνοι που τραγωδά, λίγες μέρες πριν το Φαντάστικον. Και έτσι είχα την τύχη να το έχω μαζί μου και να έχω και την ε, ιδιόχειρη αφιέρωσή του. Είναι, τσι, είναι συλλεκτικό να το πουλήσουμε. <laughs> είναι συλλεκτικό. Συμμετείχε φυσικά και στην παρουσίαση. Όσοι σας ήταν τυχεροί και την παρουσίαση της ομάδας Άρπι, ε, που συνεργάζεται με τις εκδόσεις ε, Μαμάγια, θα ε, απολαύσετε να μιλάνε και οι υπόλοιποι για το βιβλίο του, όπως και αυτός μιλήσε για τα βιβλία των, ε, των άλλων. Ε, πριν ξεκινήσουμε για το βιβλίο σου, όμως, ε, θα μας πεις δύο κουβέντα για τις ε, εντυπώσεις σου ανθές ε, από το Φετινό φανταστικό; Το Φετινό φανταστικό, όπως και το περσινό, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ε, πρέπει να πω ότι έχω ένα μικρό bias εδώ πέρα, διότι. Όντα πολλά χρόνια φαντασά καταναλωτής καταναλωτή φαντασά, mm -hmm. ε, μου έλειπε πολύ ένα φεστιβάλ του φανταστικού. Ωραία, είχαμε κόμιξ, είχαμε το είχαμε τα άλλα, αλλά φεστιβάλ του φανταστικού έτσι απ' όλα δεν είχαμε. Ε, οπότε ήταν ήδη πολύ μεγάλη χαρά η πρώτη χρονιά που έγινε. Τώρα στη δεύτερη χρονιά είχε πολύ περισσότερο κόσμο, είχε πολύ περισσότερα πράγματα να δει και να κάνει, πάρα πολλέ ομιλίε. Στην πραγματικότητα το μόνο κρίμα είναι ότι από ένα σημείο και πέρα, δεν προλαβαίνεις να τα δεις και να τα Πράγματι. <laughs> <Όλα. laughs> Αλλά κατά άλλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και από την οργάνωση και από την εμπειρία και από όλα. Δηλαδή είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου. <laughs> <laughs> <laughs> Πράγματι. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές και είτε και εγώ παλιό Φαντασά, ε, περίμενα όταν έγινε το πρώτο, περίμενα να λέω, πόσα, 30 χρόνια για να γίνει ένα φαντάστικο και θα έλειπα. Ε, Εν πάση περιπτώσει, αρκετά ευλογήσαμε τα γένεια μα, φαντασάμε να το πω έτσι. Μα κοίταξε, εγώ έχω και κάμποσα, οπότε πρώτα να ευλογάω. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Συστημα... Εσύ πρέπει να μπει σε συστηματικό πρόγραμμα <laughs> ευλογιών. Ε, να ξεκινήσουμε όμω λίγο να μιλάμε για εσένα, γιατί οι ακροατέ έχουν περιέργεια περισσότερο για εσά. Γιατί για τον φαντάστηκο να του έχω πρίξει τα σηκώτια ε, τόσε <laughs> εκπομπέ. Κα, καλό πρίξιμο είναι. <laughs> ε, έτσι, έτσι. Ε, το αμόνι που τραγουδά είναι βέβαια το τελευταίο σου δημιούργημα να το πω έτσι δεν είναι όμως ε, ούτε το πρώτο ούτε ε, η μοναδική παρουσία σου στο δημιουργικό χώρο θέλεις να πεις στους ακροτές μας λίγο πως ξεκίνησες είναι λίγο πιο περίπλοκο το πράγμα στο θέμα του πρώτου τελευταίου <laughs> ε, το background <laughs> να το πω έτσι ε, πρόσχετας τη γέντε ε, το, το αμόνι στην πραγματικότητα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο μου βιβλίο. Mm -hmm. ε, μετά από αυτό ε, βγει και μια νουβελέτα που είναι περισσότερο λαυγραφτική και λοιπά που είναι ο εθισμός του Κριστιάν Αμπρός το πρώτο γιατί είναι σειρά. Mm -hmm. ε, το το αμόνι είναι... Το αμόνι ας πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα μιας διεργασίας πάρα πολλών ετών. Διεργασίας ενώ και καθαρά προσωπικής, σκέψεων, εμπειριών. Επιματικής. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τέλος πάντων παίζανε πινγκ πόνγκ μες στο κεφάλι μου για πάρα πολλά χρόνια και μου δόθηκε ευκαιρία να τα γράψω με έναν τρόπο και να τα δώσω, να τα διαβάσει και κάποιος άλλος. Μήπως και δεν με μόνο εγώ τρελός. <laughs> Πράγματι. Ε, και να πω κάτι εδώ πέρα ότι πρωτίστως, και αυτό φαίνεται στο αμόνι, είσαι, θα μου να χρησιμοποιήσω την έννοια τη λέξη μυθουργός, να το πω έτσι. Είναι πολύ τυμπητικός όρος για μένα, διότι ο μυθουργός στο βιβλίο είναι ένα πλάσμα που ξεπερνάει τα ανθρώπινα, σφυλλατώντας τι ιστορίες. Ας πούμε ότι είμαι ιστοριοπλάστης. Ας το πούμε κάπως <laughs> έτσι, δηλαδή... Η αλήθεια είναι ότι το αμόνι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πηγάζει από την προφορική αφήγηση. Α, μπράβο. Και είσαι, ε, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο κολογκευτικό, αλλά αν κάποιο αναζητήσει στο διαδίκτυο, που το μόνο εύχομαι να αναζητήσετε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο διαδίκτυο, θα δει ότι είσαι, ε, θα μου επιτρέψει να το πω, μέτρα της αφήγησης. Αυτό, καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κατά δεύτερο, να σου πω ότι αυτό είναι πάντοτε ε, ζήτημα τελικά ε, αυτού που ακούει τις ιστορίες. Mm -hmm. Δηλαδή, η αφήγηση, η αφήγηση όταν γίνεται πραγματικά από την καρδιά που λέμε έτσι λίγο σωροπιαστά, ε, είναι κάτι το οποίο το κάνει κανείς για τον εαυτό του. Οι, α, οι ιστορίες που λέει κανείς μιλάνε για τον εαυτό του με τα πάμπολα προσωπία της μυθοπλαστικής. Mm -hmm. ε, όταν όμως... Κάνει κανείς μια τέτοια αφήγηση που την κάνει για τον εαυτό του. Την ακούσει κάποιος άλλος, την ακούσουν πολλοί άλλοι και νιώσουν ότι μιλάει και σε αυτούς, ότι μιλάει και για αυτούς, τότε ξέρει ότι έχεις κάνει κάτι καλά. Έτσι. Είναι, ό, ό, ό, όταν κατά κάποιο τρόπο αγγίζεις, ε, να το πω έτσι, κάποιες χορδές, μπορεί να μην τι όλε, αλλά όταν αγγίζεις έστω και κατ' ελάχιστον τον ακροατή, τον αναγνώστη, νομίζω ότι έχει επιτύχει ένα μεγάλο μέρος του σκοπού σου, αν όχι όλων. Ναι, σίγουρα. Είναι η, πώς θα το πω τώρα. Η αφήγηση είναι, δεν μ' πολύ η λέξη, κοινωνία, διότι πέχει άλλες, ας πούμε, προεκτάσεις. Ναι. Είναι όμως, μοίρασμα. Mm -hmm. είναι, μοίρα, μοίρασμα είναι μια από κοινού εμπειρία, διότι κακά τα ψέματα, οι ιστορίες χρειάζονται. Ένα στόμα να τι λέει και τουλάχιστον αυτή να τι ακούει. Έτσι. Όταν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία το στόμα και το αυτή συγχρονιστούν, ένα, εκεί γίνεται κάτι μαγικό. Mm -hmm. Πράγματι. Είναι, και όλοι πιστεύω, τουλάχιστον η δική μου γενιά που πρόλαβε να ακούσει και ιστορίες από γιαγιάδες και από τέτοια, είναι ένα μέρο της, πώς να το πω, ε, <Σιεύει> ε, όχι τη ενηλικίωση ακριβώ, είναι ένα μέρο τη αυτό που λέμε προφορική παράδοση, που λέμε ταυτότητα, η, η μεταφορά ε, κάποιων μυθευμάτων, κάποιων ε, ακόμα, ακόμα και κοινωνικών ε, αντιλήψεων από τη μια γενιά στην άλλη. Κοίταξε, η λέξη είναι πάρα πολύ εύστοχη. Διότι στην σύγχρονη εποχή, ποντάξει, υπάρχει μια τάση να αλλάξει αυτό αλλά η αντίληψη ότι τα παραμύθια, η προφορική παράδοση απευθύνεται στα παιδιά ή τουλάχιστον πρωτίστως στα παιδιά, είναι πολύ λανθασμένη. Διότι η προφορική παράδοση στην αρχική της μορφή ήταν η ψυχαγωγία των ενηλίκων κυρίως mm. και εκτός αυτού ήταν ορισμένες ιστορίες ορισμένα είδη ιστοριών ε, οι οδηγίες για επιβίωση κατά τη διάρκεια και στην πορεία τη ενηλικίωσης μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό ξένος, τρομακτικός, mm -hmm, mm -hmm. κίνδυνος και βίαιος. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι... ξεκινήσουμε με ένα κλεισένα, το πω έτσι, ότι και τα ομυρικά έπι ήταν πρωτίστως ε, έμετρη αφήγηση. Ναι, φυσικά. Φυσικά και μάλιστα υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον στα ομυρικά έπι ότι διαπιστώνεις πράγματα που δεν τα λέει. Ο ραψοδό, ε, mm -hmm. αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα γνωρίζει το κοινό του. Και εδώ αν θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό παράδειγμα: Του παίρνει το εξή. Ε, στην Νέκια Ραψοδία, ε, στη Ραψοδία των νεκρών, mm -hmm. ο Οδυσσέας πάει στον κάτω κόσμο, ε, το φωνάζει του νεκρού, φωνάζει τον Τηρεσία, του δίνει το χρησμό, βλέπει τη μάνα του κλπ, κλπ. Και μετά λέει, μπαίνει μέσα στον Άδη να δει του παλιού ήρωες, μεταξύ των οποίων βλέπει και τον Σίσιφο. Λοιπόν. Αυτό που δεν ξέρει ο πολλοί κόσμος είναι ότι ο Σύσυφος είναι ο πραγματικός πατέρας του Οδυσσέα. Mm -hmm. ο, Λα, ο Λαέρτης την Αντίκλια με το συμπάθιο την πήρε και στρωμένη, άλλο που δεν το ήξερε, τη μητέρα του Οδυσσέα. Ναι, ναι. Ο Σύσυφος είναι ο πραγματικός του πατέρας. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στα έπι. Αναφέρεται στις τροάδες που τον βρίσκουν ως Συσυφόσπορο. Που σημαίνει ότι ήταν γνωστή αυτή η ιστορία της αληθινής πατρότητα Οπότε ο Οδυσσίας πάει τώρα στον κάτω κόσμο, βλέπει τον Σύσυμπο, τον περιγράφει, να σπρώχνει την Κοτρώνα κλπ κλπ κλπ, δεν ανταλλάζουν μια κουβέντα. Ο μυρικό Ακροατής ξέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει αντικρίσει τον αληθινό του πατέρα που είναι φοβερά μυθική μορφή και δεν έχουν μιλήσει. Είναι αυτό το moment που λέμε. Πράγματι, και είναι, είναι και τα. Είδε, είδε σε αυτό που λέμε είναι και τα βιώματα. Αυτό που είπε ότι είναι, έχει σχέση και σε ποιον λε την ιστορία. Σε θα την πει, θα σε πεις μια ιστορία, έχει σχέση και αυτός που θα την ακούσει, τη βιώματα και τι παραστάσει έχει. Ασφαλώ, ασφαλώ. Δηλαδή, α πούμε, λες μια ιστορία. Εσύ με στο μυαλό σου έχει κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ πιθανό την ιστορία, κάποιος άλλος με διαφορετικά βιώματα ή με διαφορετικές σκέψεις εκείνη τη δεδομένη στιγμή να την εκλέβει πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα μία-δύο φορές έχουν γίνει και πολύ κομικές τελικά παρεξηγήσεις πάντα. Φαντάζομαι. Ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι, το κομμάτι που έπαιξε και επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, μέλος της ομάδας Άρπη και πολύ γνωστό από το τελευταίο του έργο, το αμώνυπου τραγουδά. Ε, Ανδρέα, ε, μιλούσαμε για τους μύθους, την προφορική παράδοση, πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπες, να, εκείνο που ξέχασα να πω στους ακροατές, είναι ότι είσαι μέλο και του μυθολογίου, που είναι ένας... Φορέας, όπως α, συστήνεται, για την προφορική αφήγηση. Θε να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό, για να το κλείσουμε. Βέβαια, βέβαια. Ε, το μυθολόγιο, το οποίο έχει τον, συνολικά τον κάπως ε, ένα γλωσσοδετικό τίτλο ε, «Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, στέγη προφορικότητας και παράδοση». Οποίο... <laughs> αυτό είναι ένα θεσονομικός τίτλο. Ναι, ναι, είναι πραγματικά ένας συνεταιρισμό αφηγητών, ε, στον οποίο συμμετέχουμε... Ε, εκτός από, συμμετέχουνε μάλλον εκτός από μένα ε, δύο από τις δασκάλες μου στην αφήγηση ε, η Μάνια η του και η Σίλβια η ε, καθώς και ε, μαθ, παλιότερες μαθήτριές τους γιατί είμαι είναι, ο μόνος εκεί οι γυναίκες είναι ε, καθώς και άλλες ε, μαθήτριές τους και μία δική μου μαθήτρια και ήταν η απόπειρά μα ε, να φτιάξουμε... Αυτό, έναν επίσημο φορέα ε, υπό την ομπρέλα του οποίου να μπορούμε να κάνουμε τις αφηγηματικέ μας δράσεις, να προάγουμε την αφήγηση ο είδο ε, και τέλος πάντων να κάνουμε και κάποιο είδου ε, κοινωνικού περιεχομένου δρόμενα ε, σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ναι, πραγματικά. Είναι... Και είναι κάτι το οποίο η προφορική παράδοση, να το πω έτσι, αυτή τη μορφή τουλάχιστον ε, ήταν ανάγκη. Κατ' εμένα τουλάχιστον, να βρει έναν τρόπο έκφραση έτσι, έναν τρόπο επαφή με το ευρύτερο κοινό. Κοίταξε, και... τι, τι, τι συμβαίνει με την προφορική παράδοση και την αναβίωσή γιατί μιλάμε για την αναβιωμένη προφορική παράδοση. Έτσι. Ε, ναι, προφανώ. Ε, δηλαδή, η original προφορική παράδοση είναι, ε, είναι μπάρμπα ή γιαγιά. Ε, ναι, στο Τζάκι. Ε, κασί, στο τα, τζάκι καισικά, τα ξέρουμε. Στην πλατεία του χωριού κλπ. Λοιπόν, η αναβίωση αυτή έχει ξεκινήσει ε, από τα τέλη τη του 90 το φεστιβάλ παραμυθιού στη Τζιά, για παράδειγμα mm -hmm. μετράει τώρα 15 χρόνια παρόλα αυτά με κάποιο ε, μυστηριώδη τρόπο και ενώ γίνονται εργαστήρια παραστάσεις αυτό, δεν είναι τελικά ευραίως διαδεδομένο το ότι υπάρχει αυτή η τέχνη και ότι κάποιοι την έχουν πιάσει και την ξαναδουλεύουν ε, εντάξει και ο καθένα από στο τέλος τέλο, κάνει ό,τι μπορεί για να διευρύνει αυτή την αντίληψη. Έτσι, και πολύ σωστά χρειάζονται ε, χρειάζονται άνθρωποι που θα, πώς θα θα το τρέξουν θα, θα το κυνηγήσουν ή ξέρω, θα, θα παρακινήσουν τους υπόλοιπους το κάτω-κάτω. Βέβαια η προφορική παράδοση ξέρεσε σχετίζεται και με κάτι άλλο ότι ε, κακά τα ψέματα ε, είμαστε στην εποχή της εικόνας και όχι του ήχου φαντάζομαι θα ήταν πολύ πιο Εύκολα, πολύ πιο γνωστά, πιο δεδομένα πράγματα. Αν ο κόσμο άκουγε περισσότερο ραδιόφωνο. Ε, τώρα, βέβαια, μία παρένθεση. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, ραδιόφωνο όμω ε, όπω παλιά, όχι το ραδιόφωνο όπω έχουμε σήμερα. Ε, βάζω πέντε ναι, τραγούδια. Έτσι. Το στυλ θέατρο τη Δευτέρα. Μπράβο, ε, υπέροχο το θέατρο τη Δευτέρα. Μην παρεκτραπούμε τώρα γιατί θα, θα μιλάμε με τι ώρε. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ναι. Κοίταξε, έχεις, έχεις δίκιο σε αυτό ε, Εγώ προσπαθώ γενικά το αφηγηματικό κομμάτι να το βάζω όπου μπορώ διότι ε, για μένα βοηθάει πάρα πολύ η προφορική αφήγηση, η εξάσκηση στην προφορική αφήγηση ε, ανα, σχετικά με οποιαδήποτε ιστορία και αν θες να πεις. οπότε το χρησιμοποιώ στα κόμιξ που γράφω το αμόνι είναι γραμμένο ουσιαστικά με τον τρόπο που λέγεται εξού mm -hmm. και η γλώσσα μπορείς κάποιον να φανεί παράξενη διότι είναι προφορική γλώσσα ε, και από εκεί πέρα ναι υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν επίρεση μήπως θα έπρεπε να ηχογραφήσεις α πούμε μερικέ ιστορίες να τι ανεβάσει κάπου να κάνουμε κάτι σε συνδυασμό με εικόνες και φυσικά ε, είμαι πάρα πολύ διατεθειμένος να κάνω όλα αυτά αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαι πάντα για διάφορα <laughs> και στο τέλος πνίγομαι <laughs> ε, Σιγά σιγά ε, Άλλωστε εγώ πιστεύω ότι όσο και να <laughs> πνίγεσαι να το πούμε έτσι στο τέλος αυτά που πραγματικά αυτά που λέμε έτσι μια εκφρασή που, που έχει καντές αυτά που υπάρχει αδίρυτη ανάγκη να βγουν από μέσα σου θα βρουν το δρόμο τους να βγουν Όντως και εγώ το πιστεύω αυτό έτσι. Ε, Πάμε όμως γιατί οι ακροατές θα μας δίνουν στο τέλος γιατί θα πούμε πολλά και θα πούμε για το αμόνι, <laughs> τίποτα <laughs> <laughs> που του υποσχέθηκα ε, Καταρχά να πω εγώ κάτι. Ε, και Το αμόνι δεν είναι ε, ένα συμβατικό βιβλίο. Έτσι. Το ξεκαθαρίζω αυτό στους ακροατές. Μην πάει κανένας αύριο στο βιβλιοπολείο ε, πάρει το αμόνι να ξεκινήσει να, να διαβάσει πώς διαβάζει ένα μυθιστόρημα, μια νοβέλα, ένα διήγημα, αυτό γιατί θα μου πει, έτσι, το ξεκαθαρίζω, δεν είναι ένα συμβατικό βιβλίο. Είναι, ε, να το πω βιβλιοπολείο, όχι ακριβώς βιωματικό, ε, βιωματικό από την απόψη όμως του αφηγητή αν θέλετε, του παραμυθά, του, μυθου, του μυθοποιού που λέγαμε προηγουμένως με, το, με τον Ανδρέα. Είναι τέτοιο βιβλίο το, το Αμώνη. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να διαβάσεις αναπόσχαρα και στιγμή ε, ένα κεφάλαιο. Μπορεί να μην το διαβάσει όλο. Ακόμα ακόμα θα αισθανόμουνε τώρα που το έχω διαβάσει βέβαια όλο από την Αρχή μέχρι το τέλος, με τον συμβατικό τρόπο, πιστεύω ότι θα αισθανόμουν το ίδιο άνετα και αν είχα διαβάσει ε, το μεσαίο κάποιο κεφάλαιο στη μέση, κάποιο κεφάλαιο αυτό και μετά το έπιανα ε, όλο μαζί. Συγγνώμη, είπα πολλά. Για και εσύ τώρα. Ω, πρόβλημα. Είναι, να σου πω αλήθεια επειδή ο κάθε συγγραφέα και ο κάθε, παίκτας, ο κάθε τέλος πάντων μυθοπλάστης, αφηγητής, ό,τι θες δημιουργεί μέσα στη φυσαλίδα του είναι πάντα καλό να ακούει το πώς βλέπουν οι άλλοι αυτή τη φυσαλίδα παίκτων λοιπόν κοίταξες το βιωματικό πάλι πάρα πολύ έψτοχος χαρακτηρισμός διότι το βιβλίο από τη μία μεριά είναι μα, τα έχω μπλήξει μισό ε, αυτό που είπε, στο ότι κάθε κεφάλαιο θα μπορούσε θεωρητικά να διαβαστεί ξεχωριστά. Ναι, φυσικά. Ε, θεωρητικά πάντα, έτσι να. Διότι, και ο λόγο γι' αυτό είναι ότι όταν ξεκίνησα τη δημιουργική δουλειά πάνω σε αυτό, η σκέψη μου ήταν απλά να βγάλω μια ανθολογία. Α, μάλιστα. Με τι ιστορίε που έχω φτιάξει για να φυγούμε στι παραστάσει. Ε, στην πορεία όμω, λέω εντάξει, βέβαια, δίδομαι να υπάρχει και μια συνδετική ιστορία, μην είναι ξερά μια ανθολογία, έτσι κάπω να τη κάπου. Mm -hmm. και γράφοντας αυτή την ιστορία και εδώ μπαίνει το βιωματικό κομμάτι ε, ουσιαστικά το κουτί των ιστοριών έγινε και αυτό με τη σειρά του μία ιστορία οπότε mm -hmm. όσον είχε γίνει μια ιστορία έπρεπε να έχει αρχίμεση και τέλος έπρεπε να κάνει έναν κύκλο που εμένα του μου αρέσει το λεγόμενο ταξίδι του ήρωα που πρέπει να φύγει και να επιστρέψει ο νόστος. Κάπως έτσι, ναι. Είναι, ε, είναι βασικά το... Είναι και λίγο δομικό πράγμα, μα θες. Mm -hmm. Δηλαδή, στα μαγικά παραμύθια που έχουν το ταξίδι στον αλλόκοσμο, οποιοδήποτε είδους, έχουνε, είναι πώς ήτανε, θεμελιακό τους, οργανικό τους κομμάτι και η επιστροφή. Ναι. Ε, εδώ πέρα το πήγα ένα βήμα παραπέρα ότι η επιστροφή δεν είναι απλώς του αφηγητή ε, στην πρώτερη κατάστασή του, εκεί από ξηγήση επιστρέφει ακριβώς στο ίδιο τοπογραφικά σημείο. Είναι <σίλω> έτσι. Και είναι, επιστρέφει όμως να το πω σε ακροτες, δεν κάνω μεγάλο spoiler, επιστρέφει πιο ολοκληρωμένος ε, σαν άνθρωπος, αν θέλετε. Έτσι. Επιστρέφει σαν προσωπικότητα πιο ολοκληρωμένο, πιο σφαιρικός. Τουλάχιστον είναι σημαίνει Στην πραγματικότητα το όλο ζήτημα είναι το εξή ότι η ιδέα, μία από τι κεντρικέ ιδέε είναι ότι τα πάντα στον κόσμο και πολύ το λέμε, η ιστορία, κάνει κύκλους. Εντάξει, τα γεγονότα επαναλαμβάνονται, το οποίο αν το αφήσεις εκεί είναι λίγο απεσιόδοξο και μαύρο. Οπότε η, η έξτρα προσέγγιση εδώ πέρα είναι ότι κάνεις κύκλους μες το χρόνο, περνάς από τα ίδια σημεία, αλλά όταν γυρίζεις στο σημείο από όπου ξεκίνησες, έχεις αλλάξει από τη διαδρομή. Έτσι. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, ναι, ο αφυγητής της ιστορίας γυρίζοντας το ίδιο σημείο, 13 χρόνια αργότερα, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ούτε η άνθρωποι του είναι ίδιοι. Είναι όμως εκεί για να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Έτσι. Και μάλλον πριν συνεχίσουμε πάμε να ακούσουν οι ακροτές μας και ένα κομμάτι, να, να συγκροτηθούμε κι εμείς και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν αγαπητοί ακροατές εδώ στην όμορφη συζήτησή μα με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Μπήκαμε τώρα για τα καλά στο βιβλίο του το μόνοι που τραγουδά και συζητάμε για την... είπαμε πως ξεκίνησε, πως εξελίχθηκε και εκείνο που λέμε τελευταία αναπτύξαμε λίγο την αφηγηματική γραμμή γιατί ε, ναι μεν σας είπα ότι δεν είναι ένα συμβατικό μυθιστόρημα ή διήγημα ε, αλλά υπάρχει αφηγηματική γραμμή υπάρχει πορεία όπως είπαμε και μάλιστα ολοκληρώνει ένα κύκλο του γυρό, όπως και σε κάθε άλλο να το πω έτσι ε, βιβλίο που θα διαβάζατε θα μου επιτρέψεις Ανδρέα να κάνω μία παρατήρηση την οποία ανάλογα τώρα από ποια σκοπιά και τα βιώματά σου μπορεί να σου φανεί από πολύ καλή ή πολύ κακή ε, σκάντε, ναι, θα δούμε. Ε, Στην αρχή ε, στα πρώτα, το πρώ, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί στα πρώτα δύο-τρία κεφάλαια, να το πω έτσι, που ξεκινάει να σχηματίζεται ε, όλο αυτό που θα εξελιχθεί μετά στην αφηγηματική γραμμή, ένιωσα λίγο ε, όπως ένιωσα σε κάποια από τα βιβλία του Μπέρτο Εκκο στην αρχή. Ε, κάπου σαν να α, ε, χάθηκα σε εισαγωγικά, κάπου σαν να ε, πώ να το πω σαν να μπερδεύτηκα, σαν να, σαν να σε μία δίνη να το περιγράψω. Και μετά, στην εξέλιξη του βιβλίου, άρεσαν oh, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και να φαίνεται ε, η αφήγηση. Δεν ξέρω ε, αν ο παραλληλισμός με τον Νέκο σου αρέσει ή όχι. Ε, πάντως, ε, δεν ξέρω, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, βασικά είναι, είναι η θελημένο αυτό να αποκόβεις κάπως, να αποπροσανατολίζεις με την καλή έννοια, τον αναγνώστη και να τον βάζεις μετά στο σημείο που θέλεις ή προέκυψε από την ίδια τη δομή της ιστορίας. Έχεις πάει βαθιά τώρα στη, στη <laughs> και τη ρίζα του πράγματος. <laughs> και καταρχήν τα εξήγηση με τον Εκκό είναι πάρα πολύ τιμητική τα μιλάμε ότι θέλουμε, εντάξει. Ε, όσο αφορά από προσανατολισμό αυτός δεν ήταν απόλυτα ειθελημένος με μία έννοια, δηλαδή... Ουσιαστικά το βιβλίο αυτό ε, εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοσμοίδωνο, το οποίο είναι ότι υπάρχει ο δικός μας κόσμος, ο συμπαγής κόσμος των ανθρώπων, το εδώ, υπάρχει το εκεί που είναι πρακτικά όλοι οι κόσμοι της φαντασίας, τα φανταστικά πλάσματα είναι εκεί που και ζουν και αναπνέουν και υπάρχει και το ανάμεσα, που είναι εκεί που τέμνονται τα, που τα δύο. Ε, το θέμα είναι το εξή, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξυπακούεται, δεν είναι προφανές Οπότε, ξεκινάω κατά κάποιο τρόπο, αν θες μέσα από το δικό μου κεφάλι, mm -hmm. το οποίο φυσικά είναι ένα χαρτογράφητο τόπο, <laughs> <laughs> το δικό μου κεφάλι και μετά προοδευτικά, αυτό, είναι και, αυτό ήταν και το νόημα της αφήγηση στο πρώτο πρόσωπο, mm -hmm. λέω στον αναγνώστη ότι. Θα σε πάω βήμα-βήμα να καταλάβεις πώς είναι περίπου ο χάρτης. Και μετά θα σε αφήσω να στο χάρτη και να δούμε τι θα βρεις τέλος πάντων. Mm. Ε, οπότε υποθέτω ότι ο αποπροσανατολισμός είναι, ε, στα πλαίσια, προκύπτει μάλλον στα πλαίσια το ότι σου λέω, κοίταξε, αυτό είναι ένα καινούριο κόσμος. Αυτό είναι ο δικός μου κόσμος, δεν τον ξέρεις, έλα να τον δει λίγο-λίγο. Σωστά. Είναι, άρα ήταν μισοί θελημένοι, μισοί προέκυψαν από την ίδια τη δομή του ιστορία. Να το πω yeah. Ναι. Yeah. Όχι, και θα σου πω τώρα το άλλο που θα σου αρέσει περισσότερο γιατί ξέρει, ήταν για η... όποιο παίζει παιχνίδια ρόλο, ήταν και λίγο ρότι παγίδα από τον Dungeon Master αυτό. <laughs> <laughs> λοιπόν, στην αρχή, στην αρχή όταν αυτό ε... τσίνησε, να το πω έτσι. Να λοιπόν, τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, θα ψαχνόμαστε, θα, θα, θα βγάλω πηξίδα για να δω πού πάμε. Αλλά μετά, όταν ξεκαθάρισε το πράγμα, ξέρει τι μου είστε στο μυαλό. Δεν ξέρω, έχει επισκεφθεί το νεκρομαντίο εδώ στην περιοχή μα τον Αχέροντα. Ναι, πάνε πολλά χρόνια, αλλά Έτσι, το νεκρομαντίο, όπω πριν σε κατεβάσουν κάτω, σε περνούσε από ένα λαβύρινθο ένα είδο λαβύρινθου για να σε αποπροσανατολίσουν για να είσαι έτοιμο να δεχθεί τα υπόλοιπα. Και αυτό ακριβώ το πράγμα μου θύμισε μετά, όπου και να δει εδώ κάτι θέλει να πει δεν το, δεν το είχε υπόψη μου αυτό στο, στο τελειτουργικό. Όχι, εντάξει, είναι, να σου πω κάτι, είναι λόγω των δικών μου βιωμάτων, έτσι. Επειδή το, μια φορά την εβδομάδα θα περάσω μπροστά, ας πούμε, το νεκρομαντίο και το έχω μονίμο στο, ε, στη σκέψη μου, ε, αμέσως έκανα τη σύνδεση αυτή. Είναι αυτό που λέμε και τα βιώματα. Καλά, σίγουρα. Και έχει υπόψη ότι το νεκρομαντίο σαν τοποθεσία... Αφηγηματική τοποθεσία, ναι, για μένα ναι. είναι κιόλας ιδιαίτερα κομβικό. Δεν είναι στο αμόνι, μεν, αλλά... αλλά υπάρχει το νεκροματίο. Νοιάζει. Ναι. Θα σου πω είναι η αφετηρία της περιπέτειας στο, στην στηνέκια που κάνουμε το, στην έκκια το κόμικ που κάνουμε ναι, ναι. πάλι την καπάδα. Ε, και επίσης στη λογική του ότι υπάρχουν σημεία μεταξύ του εδώ και του εκεί που επικοινωνούν, ε, τον νεκροματίο σαφώ θα ήταν ένα τέτοιο σημείο. Και από τα πιο διάσημα, μάλιστα. Εραι βέβαια, τι, εκεί που οι πέντε, οι τέσσερις ποταμοί ενώνονται πάνω στο, γράβιο, στο βράχος, έναν... Ναι, ναι. Μα, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχεις... Ε, ε, πάντως, ναι, όπως είπα, για να μην παραγνωρίζουμε και την άλλη παράμετρο του βιβλίου είναι και μια... Πώ να το πω, το βιβλίο είναι και μια φύγηση ε, διάφορων μύθων εμπερισμένων από... Δεν έχει σημασία τώρα να, να, να του απαριθμίσουμε, αλλά εμπερισμένων από τι, Παράδοση, ε, και, και τη δική μας έτσι αλλά φαντάζομαι και άλλων λαών και μπορούν Κάποιοι του λέω τα κεφάλαια, αρκετά από τα κεφάλαια του, να σταθούν και σαν μόνο τους, σαν μικρά φυγηματικά, είπε ο και ο Ανδρέας προηγουμένως, αγαπητοί ακροτές, ότι έτσι το ξεκίνησε με ανθολογία. Ε, θα σου κάνω τώρα την ερώτηση που, εντάξει, πολύ κλεισέ και αυτή η ερώτηση, έτσι, και κανένας δεν θέλει να την απαντήσει. Θα σου πω κάτι μετά για τα κλεισές, συνέχισε νέχισε. Ναι. Ε, ποια είναι τα αγαπημένα σου κεφάλαια. Α, αυτό δεν είναι καθόλου κακή ερώτηση. Ε, είναι απλώ λίγο δύσκολο να διαλέξω. Δηλαδή, υπάρχουν πούμε, τα κεφάλαια τα οποία είναι αμυγεί ιστορίες. Είναι ιστορίες που τι είχα αφηγηθεί, τι είχα κάνει παράσταση κλπ. Από αυτές θα έλεγα ότι αυτή που έχει την πρωτοκαθεδρία είναι το κρύζο μαχαίρι. Α, με Διότι... Ήταν η ιστορία που φτιάχτηκε και μετά και όλας από... Στα πλαίσια μάλλον του εργαστηρίου του ΕΠΟΥΣ που μας έκανε η Μάρά του Δασκάλα. Mm -hmm, mm -hmm. ε, και ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα μιας πορείας τριών χρόνων στην ε, ομοιρική αφήγηση, στους ρυθμούς, στις εναλλαγές. Αυτό, και τέλος πάντων μαζί και μέσα το βιωματικό κομμάτι που συνδέεται στο βιβλίο ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά να την ολοκληρώσω και να την πω στο κοινό. Οπότε γραμμένη και σε ένα βιβλίο είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ακόμα καλύτερο. Και πράγματι αυτό το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται ο Ανδρέας είναι από τα πιο ε, υποβλητικά να το πω έτσι η κεφάλαια του βιβλίου από τα, από τα πιο ωραία. Αυτό είναι γεγονό. Βέβαια εμένα δεν είναι το πρώτο μου να το πω έτσι. Κάποιε ιστορίε με αγγίξαν λίγο περισσότερο όπω ξέρει, ε, αλλά Εντάξει, δεν ε, ε, ε, ε, Αν θες τώρα, εντάξει, είμαι <χει> εθν, δεν, δεν είμαι μεταξύ, δηλαδή, αν πει ποια είναι η πιο αγαπημένη, είμαι μεταξύ τη σφυρίλα τη καρδιά και των δύο σπαθιών. Έτσι, σαν. Ε, περίεργα γούστα θα μου πει. Εντάξει. <χει> <χει> <χει> δεν σου πω περίεργα γούστα, απλώ είναι πάλι, πάλι πολύ ενδιαφέρουσε επιλογέ, ενδιαφέρουσε περιπτώσει, α το πω. Ε, η σφυρίλα τη καρδιά. Είναι η πρώτη-πρώτη ιστορία που έφτιαξα με συνειδητό σκοπό να την αφηγηθώ. Mm. Πριν ακόμα ξεκινήσω τη μαθητεία μου στην αφήγηση. Yeah. Ε, ήταν όταν ε, είχα τόσο αγνωριζόμουν με μια ομάδα αφηγητριών, τη παραμυθοκόρες, yeah. ε, και μου είπαν, έκαναν παραστάσεις τέλος πάντων σε ένα καφέ, και μου λένε θα έχουμε ανοιχτή βραδιά την τάδε μέρα, έλα να πεις και εσύ κάτι. Τι να πω, τι να πω. Δεν, εί δεν είχα καθόλου επαφή με το πώς το τον κανείς διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πράγμα και λέω «Οκ, okay, θα κάτσω να γράψω κάτι που εμένα να μου μιλάει». Ναι. Και έτσι γράφτηκε η πρώτη μορφή αυτής της ιστορίας, ε, η οποία έχει επίσης και αυτή στο βαθύ της υπόστρομα κάτι το πολύ προσωπικό. Ε, όσο αφορά τα δύο σπαθιά, <laughs> το, το αισθήν είναι ότι βρίσκονται στον αντίποδα τα δύο σπαθιά. <laughs> <laughs> ε, εί, είδες τη διχασμένη προσωπικότητα είμαι. Καλός διχασμός, ναι, δεν πειράζει. Mm. Ε, ε, τα δύο σπαθιά είναι η μόνη ιστορία ε, μέσα... Όχι, ναι, είναι, είναι σχεδόν μάλλον η μόνη ιστορία μέσα στο βιβλίο που είναι ε, η μορφή της μόνο δική μου. Δηλαδή, η ίδια ιστορία, τα γεγονότα της ιστορίας είναι ένας παραδοσιακός μύθος της Ιαπωνίας. Mm -hmm. Τον οποίο πήρα εγώ και τον έπλεξα λίγο αλλιώς για να το κάνω δικό μου, όπως λέμε. Αλλά ναι, το ένα είναι, ας πούμε, το βαθιά προσωπικό, αυτό που ξεκίνησε, ας πούμε, τα πάντα σε αυτή την πορεία και το άλλο είναι το βρήκα αυτό το μύθο, μου άρεσε, τον δούλεψα, αλλά δεν είναι αμυγός δικός μου, ας πούμε. Έτσι. Είναι το, το αμυγός ξένο, αυτό που δεχόμαστε απ' έξω, έχει τη σημασία ότι αυτό είναι αυτό που δεχόμαστε απ' έξω και το ενεστερινιζόμαστε. Έχει και αυτό τη σημειολογία τον αν θέλεις. Ναι, εντάξει, σίγουρα, διότι άλλωστε είναι πάλι το θέμα της Φυσαλίδας, είναι. εμείς ναι. ξέρουμε, όσο μεγάλη και αν είναι η Φυσαλίδα, δηλαδή σε, σαν χωριό, σαν πόλη, σαν χώρα, σαν... η Φυσαλίδα υπάρχει. Οπότε ναι. πάντοτε έχει σημασία να δεις τι υπάρχει απ' έξω. Ε, πάμε όμως να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη και να επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε εδώ πέρα, αγαπητοί ακροατέ, μιλάμε με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, μιλήσαμε, είπαμε αρκετά πράγματα, πιστεύω για το αμόνι που τραγουδά, δεν ξέρω αν σας πείσαμε να το πάρετε ή να μην το πάρετε, να το διαβάσετε ή να μην το διαβάσετε, αυτό είναι καθαρά προσωπική σας επιλογή, πάντως εγώ λέω αν... Ενδιαφέρεστε γενικότερα για την ε, λογοτεχνία, για τους Έλληνες λογοτέχνες, ε, σε ένα είδος το οποίο δεν έχει πολύ, πολύ δεδομένο ε, στη χώρα μας. Δεν είναι πεζογραφία, δεν είναι ηθογραφία. Ε, τελμήστε να το, να το έχετε στην βιβλιοθήκη σας, μπορεί να μην αρέσει. Σας μπορεί να αρέσει όμως πάρα πολύ σε κάποιον άλλον. Ε, Ανδρέα, να πούμε λίγα πράγματα και για την ομάδα Άρπη στην οποία συμμετέχεις, μια και πια σαν τους ε, Έλληνες ε, συγγραφείς, μάλλον αυτούς που θέλουν να δώσουν μια νέα παρουσία, μια νέα πνοή στην ελληνική, ε, πεζο, πεζογραφία, συνομίζω, <laughs> στην ελληνική μυθοπλασία. Ναι, ναι, βεβαίω, εννοείται. Ε, η, η Άρπη βασικά είναι αυτό όταν λέει κανεί ομάδα συγγραφέων. Ακούγεται σαν κάτι... Τέλο πάντων, με, με κάποια τσι, επισημότητα, με κάποια κλειστότητα. Όχι, όχι. Η άρπη είναι βασικά, ε, ξεκίνησε άμα θέσει ω μία παρέα γνωστών μεταξύ μα ε, συγγραφέων ή επίδοξων συγγραφέων ή τέλο πάντων α, ευρύτερα αφηγητάδων του, αφ, του φανταστικού, ε, οι οποίοι συμφωνούσαμε ότι πολύ καλό. Το και το φανταστικό το απ' έξω, το αγαπάμε, αλλά έχει έρθει ο καιρός να βγει προς τα έξω και η ελληνική φωνή του φανταστικού. Διότι η ελληνική παράδοση, η ελληνική μυθολογία είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε πάρα πολλές ιστορίες, σε πάρα πολλές εικόνες. Έχουν εξαιρετικό υλικό να δουλέψει κανείς και είναι κρίμα κανεί να μην το αξιοποιεί απλά επειδή πούμε, έχουμε βιώσει δύσκολα τα αρχαία στο σχολείο. Τα έχουμε βιώσει δύσκολα. Και αν άκουγες την παλιά εκπομπή του στο Ready Music Heaven, που την έτρεχα για δύο χρόνια, εκεί να δεις τη έχωνα πραγματικά στον τρόπο οι των αρχαίων και γενικά των φιλολογικών μαθημάτων. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, διότι από τη μία... Στα μικρά χρόνια που κάνουν τη μυθολογία, την εντό αγικών εξευγενίζουν, την ερώνουνε, γιατί α, τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να ακούσουν τόση βία, αίμα και σεξ και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, ε, ok, άντε, yeah. πες, μέχρι να το δεχτώ. Ε, όταν φτάνουμε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και κάνουμε Ηλιάδα και Οδύσσια, πραγματικά τις τσεκουρώνουν σε τέτοιο βαθμό που εκπληκτικά πράγματα, τα οποία φωτίζουν διαφορετικές πτυχές ε, των ΕΠΟΝ, τα στερώμαστε τελείως. Άγμα, δεν είναι Υπάρχει, στην Ιλιάδα αυτή η καταπληκτική σκηνή, όπου έχουν κατέβει όλοι οι θεοί στην Τρία και επίπετζοι το ξύλο της Αρκούδας, τέλο πάντων, ε, και εμφανίζεται ο Άρης, ο συνήθω και προκαλεί την Αθηνά, η οποία την έχουμε συνηθίσει, η Παρθένα Θεά, η Θεά της Σοφίας, ναι. λοιπόν η Αθηνά λοιπόν, λέει, λέει και κάνει το εξής πιάνει λέει ένα βράχο που τον είχαν στήσει εκεί οι αρχαίοι άνθρωποι τον σηκώνει και τον κοπανάει στο σβέρκο του Άρη ούτε ασπίδες ούτε τα κόντια του παίρνει μια κοτρώνα και του φέρνει στο κεφάλι και αυτός σωριάζεται κάτω και μετά τον χλεβάζει και τον βρίζει εμφανίζεται η Αφροδίτη να το μαζέψει από το πεδίο της μάχης και η Αθηνά και χτυπάει στα βυζιά. Δηλαδή, δεν είναι. και ένα απειρού καλος που λέμε και ξεμάλιασμα, αλλά ελληνικά. Ας πούμε. Κανονικό. Ε, και ταυτόχρονα όμω σου δείχνει και μια πτυχή του εξαιρεστή. Μπορεί να είναι θεά τη σοφία και το να και τα άλλα, επίση είναι θεά του πολέμου. πόλεμος, σημαίνει βία. Μπορεί να μην σημαίνει τελείω άκρατη βία που εκπροσωπεί ο Άρης, αλλά σημαίνει βία. Δεν σημαίνει, α, τώρα θα το κουβεντιάσουμε και θα το λύσουμε. Όχι, είναι το εδώ πολεμάμε, θα πέσει ξύλο. Ε, δηλαδή. ε, τόσο, για, επειδή έφυγα yeah. τώρα πάλι σε μια εφακτωμένη, ε, για την άρμη να πω το εξή τέλο πάντων. Ότι πέραν του ότι πιστεύουμε πολύ σε, σε αυτό το ελληνογενές φάνταση, εννοείται αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μπόλιασμα, υπάρχουν επιρροέ, ακόμα και στην ίδια την παράδοση. Οπότε δεν είναι, ας πούμε, μια κλειστή αντίληψη. Είναι η αντίληψη του έχουμε τόσο όμορφο υλικό γιατί να μην το αξιοποιήσουμε και γιατί να μην έρθουν σε μας και να μας προτείνουν υλικό άλλοι που θέλουν να το mm -hmm. Οπότε, αυ... ναι. Οπότε αυτό είναι το Οπότε αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο τα, ε, τα δύο, δύο διακλαδώσεις ε, mm -hmm. τη και αυτά απόθεκαν βέβαια και στο Φαντάστικον. Αλλά είναι είποτε παραλαμβάνουμε και για τους φίλους που δεν είχαν την ευκαιρία να, να έρθουν και να ακούσουν. Αλλά και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα πούμε και να τα, και να τα τονίσουν. Και εγώ εύχομαι και το ελπίζω ε, να πάει καλά ε, όλο αυτό το εγχείρημα. Γιατί αφενός μεν, είναι κρίμα. Έτσι, Είναι κρίμα να μην ε, αξιοποιούμε αυτά που έχουμε, ε, αφετέρου δε, διότι κάπως έτσι ε, ανοίγουν και άλλα πράγματα, ανοίγουν άλλοι κύκλοι αν θες, ε, μέσα από τους οποίους μπορεί να βρούμε ε, τρόπους δημιουργικής έκφρασης και σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Ε, όχι απαραίτητα στι, στο γραπτό λόγο, να το πω έτσι. Ά, ναι, σίγουρα, δε. Δηλαδή, ε, Ξεκινώντας από εκεί μπορείς πάρα πολύ εύκολα σχετικά πράτων, να πας ε, στο ηχογραφημένο πιο δύσκολα να πας στο κίνημα το αγραφημένο Ή... Λέω το ναι, α... ναι, ναι, όχι, όλα α... είναι... Πάλι δρούν μεταξύ τους. Το θέμα είναι το εξή. Στην πραγματικότητα, η άρπη αυτό που λέει είναι το μην φοβάστε και μην τρέπεστε το μυθολογικό μας, το αφηγηματικό μας υπόβαθρο. Είναι εκεί για να το χρησιμοποιήσουμε. Βγάλετε το από τις προθήκες των μουσείων που αυτό. έχουμε συνηθίσει, έτσι. Πώς αυτό. Ακριβώς. Ε, να πούμε όμως και κάποια πράγματα πριν ε, ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας Να πούμε όμως κάποια πράγματα και για τις υπόλοιπες ε, δουλειές σου γιατί είσαι το είπες και μόνος ότι ανακατεύεσαι με διάφορα Πολύ ε... αναμειγμιόμενος είμαι πολυτάλαντος, θα δείξει <laughs> ε, Κυρίω ένα που με ενδιαφέρει εμένα Τζομπερ Κρόμπι Α, μάλιστα <laughs> στην λογοτεχνία φαντασία για έναν αναγνώστη που έχει διαβάσει πολύ φάνταση, γιατί κακά τα ψέματα έχω μεγάλο εθισμό στο φάνταση, υπάρχουν μερικοί συγγραφεί οι οποίοι έχουν υπάρξει κομβικοί. Mm. Ο πρώτο είναι ο Tolkien σε ηλικία 9 ετών, είναι ο, ο πατέρας, ο παππού μα και άλλα συναφή βάσει Μετά από χρόνια ε, διαβάζοντα φάνταση, κάπου ένιωσα ένα χορεσμό, ένα αυτό λέω, Τότε ένα φίλο μου έδωσε ένα click πριν τον μου έδωσε τη Ρόμπιν Χόμπ, mm -hmm. η οποία επίση γράφει ένα πολύ ιδιαίτερο ε, fantasy, τέλο πάντων είναι ίσω για μια άλλη φορά υπεραιτέρω κουβέντα, και για ένα διάστημα, ε, πώ το λένε, βρήκα το φίξ μου κι εγώ εκεί. Πάλι όμω μετά από κάποια χρόνια ήρθε πάλι ένα κορεσμό, ένα αυτό λέω, δε, δεν μπορώ να διαβάσω άλλο φάντασμα κλπ. Και ο ίδιο φίλο μου δίνει την πρώτη τριλογία του Τζο Αμπερκρόμπι που ήταν uh, the first law. Πρώτος. The first law, ναι. Κομβικό σημείο, νομίζω σε όλους τους ε, θα μου επιτρέψεις να μας αποκαλέσω ψαγμένους φαντασάδες. Ναι, ναι, γιατί όχι. Ε, είναι το fantasy γενικά τι γίνεται. Ε, είναι αυτό που είπες πριν για τα κλισέ. Το κλισέ αμυγός δεν είναι κακό πράγμα. Το κλισέ έγινε κλισέ για τη λειτουργία Το πρόβλημα είναι όταν τα κλισέ τα αναμειγνείς τελικά μόνο μεταξύ τους και μόνα τους. Ε, εντάξει, εκεί πια η ιστορία έχει χιλιοειποθεί, έχει αναμοχλευτεί, έχει φτάνει. Λοιπόν, ο Amperecrum, λοιπόν, τι κάνει, παίρνει τα κλισέ και τα χρησιμοποιεί ενάντια στον εαυτό τους. Ναι. Δηλαδή... Πραγματικά, όμως. Γυρίζει και σου λέει, ας πούμε, το βασικό έτσι, η ιδέα του ήρωα, έτσι, η θεμελιακή μέσα στη φαντασία, στη λογοτεχνία φαντασίας. Και σου λέει, ξέρεις τι, οι ήρωες φτιάχνονται από αυτούς που έρχονται μετά. Φτιάχνονται από τα τραγούδια, φτιάχνονται από τις ιστορίες που λένε οι άνθρωποι μεταξύ τους από μία φήμη που άκουσαν. Αλλά στον αντικότητα, αν σταθείς δίπλα στους ανθρώπους που κάνανε, όποιες πάντων πράξεις κάνανε, θα δεις ότι μάλλον κάθε άλλο παράειρο εκεί ήταν. Επίση, σου λέει από την άλλη ότι υπάρχουν άνθρωποι που του βλέπει ως συχαμερούς, φαναδικά, εκτρώματα και όμως δοσμένων των κατάλληλων συνθήκων μπορούν να προβούνε σε πράξεις που μετά θα χαρακτηριστούν οι ροϊκές. Mm -hmm. ε, Πράγματι. Οπότε, από αυτή την έννοια, ήταν μια αποκάλυψη κι αυτός για μένα. Ε, ο, η δική μου ανάμιξη με τον είναι στην... Δεν να και στο Διατάφτα. <laughs> είναι στην και... καινούρια, τριλογία, που είναι η τριλογία της τσακισμένη θάλασσας, <laughs> του Σάτερ η οποία είναι, εγώ λέω, η τριλογία των μισών, διότι είναι ο μισός βασιλιάς, μισός κόσμος. <laughs> <laughs> <laughs> είναι και η εμπριβεσμένη τίτλη, να το πω έτσι. Ε, ναι, ε, ναι. Εγώ είχα, είχα λίγο διαφορετική άποψη για έναν-δύο, αλλά εμπάσχευε πρόσφαση. Εντάξει, Το θέμα, λοιπόν, το Εκεί έχει το, το εξή ενδιαφέρον. Στο πρώτο βιβλίο έχει τον Γιάρβη, ο οποίο, είναι ο πρωταγωνιστής, που είναι ένας αδύναμος σε έναν κόσμο που η δύναμη είναι το πρώτο και κύριο προσώμα. Ένας απίθανος θα λέγαμε τύπος, να το πω έτσι. Είναι το ένας, τόσο πάντων, είναι και σε μικρή ηλικία, αλλά είναι σωματικά αδύναμος. Το αριστερό του χέρι είναι καβουρόχερο, οπότε... Δεν μπορεί να πιάσει καλά την ασπίδα, ε, ούτε να πιάσει πελέκι με τα δύο χέρια, ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Ε, και δεν υπάρχει, είναι μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει η ανοχή στον αδύναμο, στον διαφορετικό, που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσει μια θέση για τον εαυτό του. Και η θέση αυτή αρχικά είναι στο ιερατείο. Το ζήτημα είναι όμως ότι επειδή, αυτό που λέμε οι άνθρωποι κάνουν σχέδια και οι θεοί γελούν... Ε, ενώ έχει ξεκινήσει την πορεία να απαρνηθεί το πρικυπικό του τέλο πάντων, το, την πρικυπική του ιδιότητα, να απαρνηθεί την οικογένεια, τη βασιλική κλπ. Κλ, κλ, κλ. Βρίσκεται χωρί να το θέλει καθόλου βασιλιά. Ένα βασιλιά, τον οποίο κανεί δεν θέλει. Όχι <laughs> <laughs> το ίδιο. Καθόλου. καθόλου. Και, και αυτό δεν είναι spoiler, Είναι πρώτα δύο κεφάλαια έξω, Ναι, ναι, όχι. όχι. Ε, και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρεθεί. Ε, αντιμέτωπο ε, πολύ σύντομα, δηλαδή η βασιλεία του κρατάει πάρα πολύ λίγο, <laughs> θα βρεθεί αντιμέτωπο πολύ σύντομα με πραγματικά το χειρότερο δυνατό πρόσωπο τη τσακισμένης θάλασσα. Και εκεί υπάρχει εξή ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ο Γιάρβι μπορεί με να βιώνει δύσκολα την απέχθεια του πατέρα του, την ψυχρή του μάνα, του άλλου που τον θεωρούν κουλίκι Όμω, ρεαλιστικά μιλώντα, είναι ένα πρίγκιπα που μια ζωή τελικά στα πούπουλα έχει ζήσει είχε τι θεράψω να τον διδάσκει, όλα καλά. Όταν θα βρεθεί μόνος του, σε γαλέρες, στις ερημιές, στο ε, συνειδητοποιεί, πόσο καλή ζωή είχε. Οπότε, εκεί, mm. σου δείχνει το ότι αυτό που βιώνει ω βάρο είναι σχετικό. Είναι ποια πλευρά του βλέπεις πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι ας πούμε το από τα πολύ βασικά θέματα μέσα στο βιβλίο, καθώς και βέβαια το πώς σε σφυρλατούν με ομοί και ξερή βία, η εμπειρία σου στο να γίνεις ο άνθρωπος που είναι να γίνεις. Ναι. Ε, στο δεύτερο βιβλίο ε, έχει πάλι μια ωραία αντιστροφή των μοτίβων. Έχει ένα, να μου συγχωρηθεί ο όρος <laughs> <laughs> Εντάξει, που είναι <laughs> η Thorne Batur η οποία είναι ή κυρίως πρωταγωνίστρια, η οποία τι είναι, είναι ένα οροκόριτσο, μανιασμένο και λυσασμένο με τον πατέρα του τον ήρωα που σκοτώθηκε από τον φοβερό εχθρό, τέλο πάντων, της χώρας της, ο οποίος παρεπτόντος εχθρός είναι, είναι η Γκέτλαντ, που είναι οι χαρακτήρες μας, και η Βάνστερλαντ, που είναι οι άσπονδοι εχθροί τους, από αιώνες, κάνετε, θυμάτε, γιατί και λοιπά. Ο αρχηγός των Βανστεριανών, είναι μια φοβερή φιγούρα διότι είναι ένας γίγαντας, απίστευτα μοιώδης, φοβερά ικανός πολεμιστής που φοράει μία λυσίδα φτιαγμένη από τα διακοσμητικά των εκρών των αντιπάλων. Ένα φοβερό τύπος, ο οποίο σου λέει μετά, στου έκει πέρα σου λέει ότι μιλάει με μία μελωδική φωνή. Και ο τύπος, από άποψη σκέψη είναι πολύ πιο πολιτισμένος από τους υπόλοιπου, πούμε παρότι είναι α πούμε αυτό είναι τάξη, ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή λοιπόν έχει ω πρότυπο τον πατέρα τη, και αυτή να γίνει πολεμίστρια, όμω είναι γυναίκα, οι γυναίκε δεν γίνονται πολεμίστριε, κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, ε, από την άλλη σκοπιά υπάρχει ο brand, ο οποίο δυστυχώ ε, λόγω τη ε, φωνητική τρασπάντων των γλωσσών ε, στη μετάφραση είναι brand. Yeah. Ε, yeah. Ναι, yeah. δεν είναι brand. Yeah που λέμε, είναι brand αλλά <laughs> εντάξει. Ά, <laughs> τι να κάνουμε τώρα, περιορισμί και αυτοί. <laughs> ναι, δε. Τέλος πρώτα, αυτός ο παιδί μου είναι ένας πελώριος, νεαρός, δυνατός, εύρωστος, τίμιος, το άλλο. Το θέμα είναι το εξής. Στην προσπάθειά του να είναι τίμιος, γιατί έχει, έχει ελάχιστη δηλαδή οι αρχές του είναι να στέκεσαι στο φως και να κάνεις το καλό. Αυτά. Mm -hmm. Προσπαθώντα να ακολουθεί αυτά τα δύο πράγματα, μπλέκεις σε ένα σωρό πελάτε. Συντοπεί ότι μάλλον δεν θέλει να είναι πολεμιστή. Δεν έχει αντίληψη, όπω και κανεί άλλο από του νεαρού που εκπαιδεύονται, πόσο βρώμικο είναι ο πόλεμο. Πόσο βρώμικη είναι η μάχη. Και υπάρχει εκεί, ακολουθούμε, α πούμε, την πορεία ενό τύπου ο πάντα πίστευε ότι θέλει να γίνει πολεμιστή, αλλά μάλλον δεν θέλει. Η mm Θόρνη -hmm. είναι το αντίθετο. Είναι, η θέλετε γίνει πολεμίστρια, κανεί δεν τη στο δίνει πώ δικαίωμα. Και ακολουθεί αυτή την πορεία πώ το λέει τίποτα. Είναι την έχει αγγίξει πολεμό χαρημητέρα. Δεν υπάρχει ας πούμε σωτηρία. <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> Στον, είναι το εξή. Σε, σε μια εποχή όπου γίνεται πάρα πολλού λόγος για την πολιτική ορθότητα τους ρόλους των φίλων, την ισότητα των φίλων, τα δικαιωθεί mm -hmm. το ένα το άλλο. Λοιπόν, υπάρχει το, το εξή φοβερό πράγμα σε αυτό το βιβλίο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει άντρας μέσα σε αυτό το βιβλίο ο οποίος είναι πιο άξιος από τη Θόρν του, η οποία παραμένει σε μεγάλο κομμάτι του βιβλίου είναι ένα οχλητικό τσοχλάνι. Παρόλα αυτά ο καθώς μεγαλώνει, καθώ έχει και αυτή τα βιώματά της, εξελίσσεται σε μία νεαρή γυναίκα, η οποία φυσικά είναι μία μανιασμένη πολεμίστρα κλπ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δει ένα σοβαρό, στιβαρό θηλυκό πρότυπο, θα το βρει μέσα σε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο άντρες βίκινγς. Μάλιστα. αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και εντάξει, μπορεί να πει καλά, αλλά θα ξεφύγει. Καλά, ή... ναι, εντάξει, θα, ξεφυ... <χ tuo> θα ξεφύγουμε, γιατί ε, είπασταν, είπαμε να πούμε για το δικό σου έργο, όχι για τον Άμπερ Κρόμπι. Αλλά ναι, έχει. Ναι, <σου> ε... <Bana σου> <σου> ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα είπε και επειδή έχω και εγώ ένα, ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τον Άμπερ Κρόμπι και τα βιβλία του, ευκαιρία λέω, κάτσε <laughs> <laughs> αφού τον βρήκαμε και πιστεύω και οι ακροτέ μα. Ε, θα μας συγχωρήσουν, άλλωστε, εντάξει, είναι αυτό που λέμε, δύο στην τιμή του ενό. μάθατε και για το που τραγούδο, μάθατε και για την τριλογία της σπασμένης θάλασσας, της τσακισμένης συγνώμη, θάλασσας. Ε, ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο, συγγνώμη, και σε διάκοψα. Όχι, όχι. Ε, ήθελα να πω ότι, με την τη κουβέντα για την τσακισμένη θάλασσα, mm -hmm και αφορά σούμε, το άλλο κομμάτι της, της κυρίως δουλειάς μου, που είναι η μετάφραση. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τελικά σούμε, το, αυτή η μυθοπλασία, η αφήγηση, βοηθάνε και εκεί, γιατί στην πραγματικότητα, όταν μεταφράζεις ένα βιβλίο λογοτεχνικό και μάλιστα φαντασίας, mm -hmm. στην ουσία το ξαναγράφεις. Το ξαναγράφεις όσο πιο κοντά μπορείς στα λόγια του συγγραφέα. Αλλά... Στις, στις διάφορες γλώσσες ε, έχεις διαφορετικά αφηγηματικά μοτίβα mm -hmm. ε, από ναι. τη δική μας. Οπότε πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να μεταφράσεις το κείμενο από το ένα μοτίβο στο άλλο, ώστε, ε, ώστε να κρατήσεις από τη μία την πλοκή, από την άλλη όμως να μην Μοιάζει κάτι, εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι ξένο, απλά στη γλώσσα μου. Ναι. Να μην Λεί. είναι μια μηχανιστική, μια ξερή μετάφραση. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι μια λεπτή γραμμή γενικά, αλλά είναι και για μένα αυτό είναι και το, το κέρδο σε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι και η έλξη. Πράγματι. Πρέπει να, να νιώθει κάτι, αλλιώ δεν μπορεί να, να το αποδώσει. Ε, σωστά, φαντάζομαι. Γιατί, ναι. Δεν μιλάμε, για, δεν μιλάμε για τεχνικό εγχείρημα εδώ πέρα, μιλάμε για λογοτεχνία. Ε, πρέπει να, πρέπει να, να καταλάβεις όσο είναι δυνατόν, τι θέλει να πει ο αφηγητής, ο έγγραφος ε, αφηγητής ε, mm -hmm. στο βιβλίο που μεταφράζεις, ώστε και εσύ με τη σειρά σου να πει την ιστορία, να την αποδώσεις τελικά, όσο δυνατόν ε, πιο πιστά στο νόημά Πραγματικά. Ε, Αντρέα, θα εδώ θα πρέπει να διακόψουμε όμως. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκες ε, να μιλήσουμε για το Ex για αυτό το podcast. Ε, θα ήθελε να πεις κάτι τελευταίο στους ε, ακροατές μας. Εάν ε, οι ακροατές μας ε, είναι ε, επίδοξοι ε, συγγραφείς, θα τους πω γράφετε. Γράφετε. Και μετά δείχντε σε κάποιον. Και μετά συνεχίστε να γράφετε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ναϊκή συνταγή δεν υπάρχει. Κανεί δεν γεννιέται συγγραφέα. Mm -hmm. Και το άλλο που έχω να πω, τόσο σε επίδοξου συγγραφεί, όσο και σε ε, αυτού που απλώ απολαμβάνουν ανάγνωση, διαβάστε. Διαβάστε πολλά και διαφορετικά και περίεργα και κάποια που ίσω δεν σα πολυγεμίζουν το μάτι, αλλά ίσω έχουν κάτι διαφορετικό και ενδιαφέρον. Mm -hmm. Διότι για μένα τελικά μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις από αυτό. Πάρα πολύ σωστά και πραγματικά ναι, είναι κάτι το οποίο ε, και εγώ πούμε, το συστήνω σε όλους ναι, να υπάρχει μια ευρύτητα ε, σε αυτά, τουλάχιστον από την πλευρά του αναγνώστη που το βλέπω εγώ, μια ευρύτητα στη, σε όσα διαβάζουν, γιατί εντάξει μπορεί κάποιο το αγαπημένο είδος ας πούμε, πιχείρια, το φάνταζι, το δικό μας. Ε, Ας κάνουν και ένα άνοιγμα σε άλλα είδη. Δεν χάνουν και να διαβάσουν 2-3-4. Ξέρω εγώ από άλλα είδη. Είμαι πάντα τη άποψη ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα να μην του αρέσει κάτι για χίλιου λόγου. Απλώ πρέπει πρώτα να το δοκιμάσει. Ε, ναι, ναι. Ε, και για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι πάντοτε <laughs> στα βιβλία για τι άλλα πράγματα. <laughs> Ναι. κοίτα βέβαια, άμα, άμα, άμα σου φέρουν κλούβιο βγό, στο λέω εγώ μη το δοκιμάσει. Δεν χρειάζεται. Στην περίπτωση, όχι, ρε παιδί μου, ναι, μη το. Είναι προφανώ χαλιά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Ανδρέα, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω με αφορμή κάτι άλλο, είτε στον χώρο του βιβλίου, είτε κάτι που θα γράψει, κάτι που θα μεταφράσει, Ή στον χώρο τη αφήγηση, να τα ξαναπούμε. Εάν αν να κάνεις μια πολύ μικρή σιχαμερή προώθηση Φυσικά, φυσικά ε, ε, ε, Να σου πω ότι σήμερα ε, τελείωσε ο δεύτερος Κριστιαν Αμπρόζ Α. με τίτλο Ιστοργή του Βάλτου ο οποίος θα παρουσιαστεί την ερχόμενη πέμπτη ε, στην τευτίσκο Πάρα πολύ ωραία, επομένως αγαπητοί ακροατές όσοι μπορείτε και ενδιαφέρεστε μπο έχετε και το, ε, και το venue να το πω έτσι, για να πάτε Κάπως έτσι, ναι. Έγινε. Αντρέα μου, σε χαιρετώ και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και για αυτό το επεισόδιο του Εξλίμπρης. Τι εσίρε Τι εσίλα Σόρβετσε κλούν Ιθαν μίλα Τι εσίρε Τι Το ελληνικό εθνικό